Μεγάλι στιγμή η πιο μεγάλη στιγμή. Και μαζί, και Σε αυτό το μήνυμα θα σου μιλήσω άμεσα και ξεκάθαρα. Θέλω να δει το περιεχόμενο και όχι το περιτύλιγμα Στούκα είναι το παιδί κόπανος είναι η πρώτη βραδιά, που σαν κίσω πάλι πρώτη. Μου, καρδιά, δε Εάν δείτε σήμερα Ο κυράκος ο Μητσοτάκης, Είναι ή φασιστάκι ή χρυζαυγίτης Ή εν πάση περιπτώσει πρέπει να τον πνίξω τώρα με τα καλά τη λόγια για τον Κυριάκο, από το παρελθόν βέβαια τα καλά λόγια. Συνήθω όταν οι οικογένειε έχουν ένα θέμα, δεν βγαίνουν να το διαλαλύσουν, δεν το κάνουν βούκινο, το κρύβουν όσο γίνεται στι καλέ οικογένειε. Εδώ μιλάμε για μια άριστη οικογένεια, την καλύτερη οικογένεια όλων των Ελλήνων, τον Μιτσοτάκιακο. Και χτε με αυτή του την απόφαση ο Κυριάκο Μιτσοτάκη, η οποία απόφαση ελήφθη μόνο για την τώρα. Δεν υπάρχει άλλο συγγενή που να θέλει να ασχοληθεί με την πολιτική. Και να θέλει να γίνει υπουργό ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Η απόφαση είναι, την δήλωσε συνέντευξη στην Καθημερινή, για όσους δεν την ξέρετε, ότι όταν θα γίνει η κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία και η Πρωθυπουργός ο Κυριάκος, δεν θα έχει κανέναν άλλον συγγενή του, την αδερφή του, στο Υπουργικό Συμβούλιο. Δεν θα διορίσει κανέναν ε, συγγενή σε θέση υπουργού ή σε θέση κυβερνητικού αξιωματούχου. Δεν υπάρχει κανένα άλλο. Στο ΣΟΕ παρά μόνο η Ντόρα Μπακογιανία, έτσι λέει, θέλει να χτυπήσει την οικογενειοκρατία. Όμω εδώ υπάρχει ένα θέμα ότι ο ίδιο είναι η οικογενειοκρατία, γιατί η Ντόρα προϋπήρχε του Κυριάκου στην πολιτική, δηλαδή την βρήκε. Επίση είναι πιο νοήμων η Ντόρα από τον Κυριάκο Βέβαια, εδώ δίστανται οι απόψει. Μπορεί ο καθένα να ισχυριστεί οτιδήποτε. Όλο αυτό πάντως αποκαλύπτει τον ενδοοικογενειακό εμφύλιο, ο οποίο πια δεν κρύβεται. Είναι λογικό. Εμεί εδώ θα κάνουμε ότι μπορούμε να ενώσουμε τα αδέρφια, γιατί. Έλληνα αδερφός να πολεμάει την Ελληνίδα αδερφή Δεν υπάρχει όλο αυτό Υπάρχει δηλαδή όλες τις κάπως έτσι είναι Αλλά κανείς δεν τα βγάζει ε, βούκινο Όλα αυτά τα πολύ σοβαρά οικογενειακά και πολιτικά θέματα της χώρας Βλέπω ότι με τον Κυριάκο Μητσοτάκη δεν τα βρίσκετε Δεν έχετε τις χίλιες απόψει με τον αδερφό σα. Έχετε πολύ διαφορετικές απόψει. Δεν συζητάτε Βεβαίω και εσεί Ακούστε, υπάρχουν δύο διαφορετικά πράγματα. Εσεί είστε η έμπειρη παλιά που ξέρει ε, και τα Υπάρχει λαϊκά. η οικογενειακή σχέση, η οποία είναι λαμπρή. Λατρεύω τον αδερφό μου και νομίζω το ίδιο κάνει και αυτό. Πεθαρά, <σχεστά> <σχεστά> <σχεστά> Είμαστε μια εξαιρετικά αγαπημένη οικογένεια. <σχεστά> γιατί, δεν, γιατί δεν τα λε, γιατί δεν τα λε. <σχεστά> γιατί δεν τα <σχεστά> <Γιατί> λε. Δεν τα <σχεστά> Είμαστε μια εξαιρετικά αγαπημένη οικογένεια. Ξεκινάμε, γιατί δεν τα λε. Η Ο κ. έχει τη δική του πολιτική ταυτότητα, τη δική του πολιτική αυτονομία Εγώ έχω τη δική μου πολιτική αυτονομία Ο ένας σέβεται τον άλλον, ακούει τις απόψεις του Εγώ είμαι περήφανη για τον Κυριάκο, πιστεύω ότι είναι ένας εξαιρετικός πολιτικός στην πόρτα Εγώ είμαι για τον Κυριάκο, πιστεύω ότι είναι σε εξαιρετικό κόπανος Έχουν στην. πρέπει να το πνίξω Να το δούμε αυτό όταν συμβεί να το κάνει ναι να το κάνει νομίζω δεν υπάρχει διαφωνία και από κομμα... μεγάλο κομμάτι πια της Νέας Δημοκρατίας αλλά να το δούμε όταν συμβεί αυτό όταν τον πνίξει δηλαδή μη γίνει πάλι στα κρυφά αυτά πρέπει να γίνονται φανέρα έχω εδώ και έναν ακροατή που αναρωτιέται και αν ο λέει λέτε είναι αδερφός τη ντόρα. Άρα δεν υπάρχει το ασυμβίβαστο, άρα μπορεί τώρα να γίνει υπουργό. Αυτό θα είναι η απάντηση επίσημη όταν ο Κυριάκο γίνει πρωθυπουργό και όταν δεν διορίσει την τώρα, ή όταν διορίσει μάλλον την τώρα, αναγκαστεί να τη διορίσει. Ωραία όλα αυτά τα θέματα που συζητάμε. Για να διορίσει κάποιον ο Κυριάκο ω υπουργό, πρέπει καταρχήν να έχει γίνει ο ίδιο πρωθυπουργό. Αυτό είναι το βασικό. Το βασικότερο, α έρθει εκείνη η άγια στιγμή, και από εκεί και πέρα θα βγάλουμε νομίζω την άκρη, θα βρεθούν πολύ άξιο να αναλάβουν τα Υπουργεία. Τους βλέπετε ήδη στα παράθυρα πάρα πολύ με καθαρές απόψεις, καθαροί και οι ίδιοι και τώρα θα σχοληθεί μάλλον και τότε με την πίση. Με στο παράλογο σχήμα μιας άπιας της επαφής δεν υπάρχει λόγος να ζούμε. Τα κόκαλα θα σπάσουν σαν καλοκαιρινά καλάμια και ο Μαγνήτης θα γίνει πίσα έκλασα από τον πολύ πόνο. Στάρματα, στάρματα έμπρος στον αγώνα. Λευτεριά στον αγωνιστή Σάββα Λογικό τις άλεψε. Λογικό. Μετά από αυτά που ακούει από τον Κυριάκο, είναι απολύτως λογικό. Αφήνουμε αυτή την πλευρά του πολιτικού φάσματος στην άκρη, πάμε στην άλλη πλευρά η συσάχθεια, τα δάνεια, οι πληστηριασμοί, τα μέτρα, έκλεισε συμφωνία με τους δανειστές, θα απολυθούν οι λιγνίτε της ΔΕΗ, ενώ είχαν ορθώσει τα στήθη και σε αυτό το τομέα. Λεπτομέρεια, δεν έχει μείνει τίποτα πια που να θυμίζει τους παλιούς. Ποιους παλιούς, πριν δύο χρόνια ΣΥΡΙΖΕΟΣ, κλήθηκε η κυρία Καρακώστα, βουλευτήνα του ΣΥΡΙΖΑ, να απαντήσει τι ακριβώς είναι η συσάχθεια. Εμένα, όταν πήρα το δάνειό μου, ναι. το εισόδημά μου ήταν 1500 ευρώ το μήνα. Ναι. Και είχα τη δυνατότητα, έπερνα και ο μου και είχα τη δυνατότητα να πληρώνω 800 ευρώ το μήνα στο δάνειό μου από πληρωμή. Ναι. Τώρα όμω ο μισθό μου δεν είναι 1500, τα είναι 800. Πολύ ωραία Άρα πώ θα πληρώσω? Και παίρνει απόφαση το δικαστήριο ναι. και του λέει: Ανάλογα με το εισόδημά σου, συμπληρώνεται και από τον νόμο θα πληρώνει τόσα χρήματα το μήνα. Ανάλογα με τη δυνατότητά σου. Ναι. Αν πώς δεν έχει δυνατότητα. Σου δίνει λοιπόν, παράταση έλετε, ο νόμος σβήνεται, τι κάνει Όχι δεν σβήνετε, γιατί δεν σβηστεί το δάνει Παρατείνετε, παρατείνετε Η λέξη συσάχθεια Σημαίνει Ότι σε μια κοινωνία ναι. Αυτός που έχει Δίνει για να καλύψει Αυτόν που δεν έχει Αυτός είναι ορισμός της Καρακώστα Γιατί τη συσάχθεια Αλλιώς την ξέραμε από το σχολείο Και κυρίω αλλιώς μας την έλεγε ο Αλέξης Τσίπρας Πριν δύο χρόνια Θεσμοθετούμε τη νέα συσάκθεια για τη ρύθμιση των λεγόμενων κόκκινων δανείων που είναι προϋπόθεση για την εξυγίανση των χαρτοφυλακίων των τραπεζών για την αποκατάσταση της ρευστότητα στην πραγματική οικονομία για την ανακούφιση και την αναπτυξιακή επανεκκίνηση της οικονομίας Χιλιάδες στιγμές μας χρειάζονται χιλιάδες στιγμέ να γεμίσουν όλες και ναι. Θε κάνεις. Εδώ είναι το σχόλιο για τη μούτζα, την οποία μούτζα ο νέος Κόκ λέει, θα την καταργήσει και δεν θα εμεί Έλληνε. δεν υπάρχει περίπτωση. Νομίζω δεν υπάρχει έτσι κι αυτό μέσα στο νέο κώδικα, ε, απλά έχει βγει ως, ε, είδηση. Και δεν το πολύ ψάχνει και κανεί. Γίνεται η γνωστή αναπαραγωγή. Οπότε και εμεί μέσα σε αυτό, ναι, απαγορεύεται η μούτζα, αλλά η μούτζα ποτέ δεν θα φύγει από το χέρι του Έλληνα, γιατί είναι η, η πρώτη καθοριστική, κύρια αισθηκτόδικη αντίδραση του κάθε Έλληνα όταν κάτι δεν πάει καλά. Όταν μάλλον νιώθει ο Έλληνα ότι κάποιο, το σύστημα ολόκληρο, το σύμπαν ολόκληρο, έρχεται να τον μειώσει, να του κάνει κάτι κακό. Σηκώνει το χέρι, ρίχνει τη μούτζα, μεγαλοπρεπό, Βασιλική, όπω θα ακούσουμε πιο κάτω, εδώ από τη Σοφερίνα, που κυμάρο Κοντούμ. Είχε τζώσει τότε τον τρόχο νόμο ο Κυριάκο, μετά από την απόφαση που έλαβε για να μην είναι τώρα υπουργός στην επόμενη κυβέρνηση όταν όποτε έρθει εκείνη η Άγια Στιγμή αμέσως μετά μίλησε και για τους πληστηριασμού. Οι πληστηριασμοί είναι ευλογία ε, cure cure. Να ξεκινήσουμε με αυτούς τους πληστηριασμού με τους πληστηριασμούς των σπιτιών του φτωχού κόσμου μου ξανά και τον νιώ... Φοβάμαι όλα αυτά που θα γίνουν για μένα χωρίς εμένα. Έχουν τα μα ανάγκη να Η Νέα Δημοκρατία βουλιάζει όλο ένα και περισσότερο σε ένα τέλμα ψέματο και αναξιοπιστία. Ο Έβγαλε και αυτή το χέρι της και μου τράβηξε μια μούτσα. Να Μουτζα εγώ Μάλιστα, μαντά μουτζα Πεντάλφα, Βασιλικά που λένε Και κάπου εδώ με την πεντάλφα τελειώνει και το τραγούδι της Μπέσης Αργυράκη με τίτλο Μεγάλη Στιγμή Για όλους εσάς που σας αρέσουν αυτά Και για όλους εσάς που τα μισείτε αυτά Δεν θα ακούσουμε άλλο γιατί την σε άλλο mood Λογικό, αλλά με τα αδέρφια αυτό μας βγήκε. Με την οικογένεια Μητσοτάκη μας ήρθε μια μπέση αργυράκη από το παρελθόν με ένα ωραίο τραγούδι της δεκαετίας του τέλη 70, αρχές 80, κάπου εκεί, όταν μεσουρανούσε, μεσουρανούσε η μπέση αργυράκη. Ο Αλέξης Τσίπρας, ε, κυβέρνησή του, έκλεισε τη συμφωνία το Σάββατο βράδυ, σε πρώτο βαθμό, θα ολοκληρωθούν και οι υπόλοιπε διαδικασίες, όπως γίνονται όλα αυτά, τους πήρε πολύ λίγο καιρό. Άλλωστε τα είχαν ξεπουλήσει όλα Δεν είχε μείνει και κάτι να συζητήσουν Κάννα δύο θέματα, λύθηκαν μέσα σε 24ωρο Όπως ήταν και τα λιγνητικά πεδία της ΔΕΗ Έρχεται στη Βουλή Νόμος και συζητείται Μέσα από διαδικασίες Εξπρές Και από διαδικασίες που φανερώνουν Την πρόθεση να κρύψουν Ένα τόσο μεγάλο εθνική σημασία Στέμα Έρχεται λοιπόν στη Βουλή Νόμος που προβλέπει την διάλυση Την ιδιωτικοποίηση, την εκποίηση θα έλεγα εγώ, του 30% της ΔΕΗ, κυρίω όμως των πιο παραγωγικών μονάδων, των λιγνητικών πεδίων, υδροηλεκτρικών εργοστάσεων, φραγμάτων, δηλαδή ενός πλούτου, που είναι εξαιρετικά δύσκολο κανείς να τον κοστολογήσει. Αυτά last year, γιατί φέτος όπως όλοι ξέρουμε και κυρίως του χρόνου γι' αυτό και απειλούνται και κάτι απεργίες οι συνδικαλιστές κάνουν ότι μπορούν να σώσουν την αξιοπρέπεια της χώρας όχι μόνο οι συνδικαλιστές και οι εργαζόμενοι γενικώ εκεί γιατί από τις κυβερνήσεις αυτές που έχουν διοικήσει τον τόπο δεν σώζεται με τίποτε αξιοπρέπεια και κυρίως η περιουσία ενό λαού γιατί η ΔΕΗ ήταν η κορυφαία εταιρεία, ήταν περιουσία του Ελληνικού λαού. Σιγά-σιγά και με τα νέα συστήματα και τη Ευρωπαϊκή Ένωση, οι διαδικασίε έχουν φέρει τη ΔΕΗ εκεί που την έχουν φέρει. Σωσμό δεν έχει και πρέπει τώρα να πουλήσει και κομμάτια γη και υπεδάφου. Οι οι ο πλούτο ο περίφημο του ελληνικού λαού. Εδώ είναι η Ελληνοφρένια, όπως κάθε μέρα, διότι 1208-200 είναι το τηλέφωνό μα. Μα παίρνετε, λέτε ό,τι θέλετε, σα περιμένουν πολύ μεγάλη χαρά. Μπορείτε να στείλετε και σε γράφοντα real και νό, το μνημά και όλο αυτό. Το στέλνετε στο 19.6.50 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση η οποία είναι studio papakirialfem.gr και facebook και twitter έχουμε με τα επίσημα ονόματα, δεν έχουμε ανεπίσημα, μόνο στα επίσημα να απευθυνθείτε. Σήμερα ο μήνα έχει 4, 4 Δεκέμβρη, ε, Δεκεμβριανά είχαμε πριν 73 χρόνια το 1944 πάνω που είχε απελευθερωθεί η Αθήνα, πάνω που είχαμε εθνική ενότητα και όλα θα πήγαιναν πάρα πολύ καλά ξαφνικά. Ε, υπήρχε όμως ένα μεγαλειώδες κίνημα που είχε φτιαχτεί στα βουνά και είχε σώσει τότε την αξιοπρέπεια του ελληνικού λαού με τον πιο ανεξίτηλο τρόπο ακόμα υπάρχει και εκτιμένη ταχύτητα αυτό δεν άρεσε σε πολλούς δεν μπορούσε να λειτουργήσει έτσι το κράτος με τέτοιες ιδέες με, τέτοιο μαζικό, με τέτοια μαζική άβρα του κόσμου με τα αιτήματα που είχε Και τη χειραφέτηση που είχε πετύχει όλο αυτό το κίνημα της Εθνικής Αντίστασης έπρεπε να κυνηγηθούν και ξεκίνησε το κυνήγι από τις 3 Δεκέμβρη, σαν χθες δηλαδή. Κυνήγι κανονικά με όπλα σε μια τεράστια διαδήλωση, με όπλα από τα κτίρια τα γνωστά, τα αγματασφαλίτες, αστυνομικοί με την έβνια και την υψηλή Επικουρία, υπό την αιγίδα των Βρετανικών δυνάμεων που βρίσκονταν ήδη στη χώρα είχαν αρχίσει να κατεβαίνουν γιατί έπρεπε να δοθεί η τελική μάχη και συνεχίστηκε και σήμερα δεύτερη μέρα που έγιναν οι κηδίες και δεύτερη συγκέντρωση και ξανά πολλή βόλα στις ταράτσες ευτυχώς όμως όπως θα ακούσουμε τώρα όλα αυτά έγιναν για καλό Θέλω να υπενθυμίσω ότι ιδιαίτερα για τα Δεκεμβριανά, όπου να ξέρετε ότι χρωστούμε τη μάχη τη δημοκρατία μα και τη οπηρία της, της δημοκρατία μα στην ελληνική αστυνομία, στην ελληνική χωροφυλακή, η οποία κάτσε την Αθήνα για να μην πέσει στα χέρια των κομμουνιστών. Αλλιώ θα ήταν άλλη τροπή τη ιστορία. Αλλιώ η Ελλάδα είχε γίνει κομμουνιστικό κράτο. Πράγμα που σημαίνει ότι θα είχαν πάρει οι Σλάβοι τη Μακεδονία, οι Βούλγαροι τη Φράγκη και θα είχαμε την Ήπειρο, και θα είχαμε ακολουθήσει τη μοίρα της Μολδαβίας, Ρουμανίας, Αλβανίας αυτή θα ήταν η ιστορία της Ελλάδος των μεταπολεμικών χρόνων Το γλυκο Ο αδελφό τον αδερφό Με σύμβουλο ένα βρετανό. Ποτίζουν το στενό. Με σύμβουλο. Σύμβουλο παλατιανό, κανόνε σε έρουν βουνό, με σύμβουλό παλατιανό, κανόνε σε μου Me βουνό, Saranda, na terwó, na terwó, me símbulo Amerykano. Jordel niña tam no funo, me símbulo Αγούδι. Λέει τι έγινε από το 4 και μετά, και το φέρνει μέχρι περίπου τη δεκαετία του 70, ο Άκοφό καμπανέλισε είχε γράψει του Τύχου Μικροδράξη. Μουσική, Κάπω έτσι τα είδαμε, δεν αλλάζουν και πολλά. Από το 4 και μετά δύο σύμβουλοι: Ο ένα ήταν ο Βρετανό που έκανε αυτά που έκανε, και κυρίω την πολλή δουλειά και την βρώμικη δουλειά, πάντα βρώμηκε άλλε αυτέ οι δουλειέ, την έκανε ο σύμβολο ο Αμερικανό. Που διαχειρίστηκε και τα μετέπειτα χρόνια. Αν ρωτάτε για γίνεται μετά το 70 και κυρίω τι γίνεται τώρα, πάλι ο ίδιο σύμβουλο είναι, ο Αμερικανό. Μην έχετε καμία αγωνία, το ξέρετε άλλωστε, τώρα πια ξέρουμε. Είναι και ο Ευρωπαϊκό Σύμβουλο. Έχει προσθεθεί, δε ζει ο για να εμπλουτίσει λίγο του στίχου. Πάντα τέτοια μέρα ακούμε τον Νίκο Φαρμάκη από την εκπομπή ρεπορτάζ Χωρί Συνόρα του Στέλιου Κούλογλου. Ήταν ένα μέλο τη αντικομουνιστική οργάνωση Χ, Χ της, που είχε ζήσει τα γεγονότα από πρώτο χέρι. Όταν έφτασα στο βασιλικό κήπο, α πούμε, επί τη πανεπιστημίου, χάλαγε ο κόσμο, ερχόντουσαν τότε. Θα έλεγα ήταν δέκα, δύο Οπότε κατάλαβα ότι ερχόντουσαν από όλε τι πλευρέ: Πανεπιστημίου, θερμού, σταδίου. Εμεί είχαμε μια ταυτότητα από τον στρατιωτικό διοικητή. Στρατιωτικό διοικητή Αθηνών, ο φέροντο παλαιό, μέρο τη γη. Και μπαίνω μέσα στον περίβολο των παλαιών αυτών. Έγιναν οι όλε τι εκκλημώσει. Και μου λένε ανέβα πάνω στο παράθυρο δεξιά, είναι ένα σχαροφύλακα, θα χαθιστείτε. Και δεν θα πυροβολήσετε μέχρι ότου αυτοί πατήσουν τον Άγνωστο. Όταν πατήσουν τον Άγνωστο, πήρε καταβούληση. Ο Όγκος ήταν ακόμα εκεί που είναι το King George. Ας πούμε. Και πρέπει να ήταν πίριος 250.000 ανθρώπους. Και ανεβαίναν φωνές, φωτογραφίες, Ρούσβελτ. Στάλιν ω επιτοπλίστων. Σημαίε Σοβιετική Ενώσεω Αμερική ω επιτοπλίστων. Όχι αγγλικέ σημαίε, ούτε ελληνικέ, ίσω να υπήρχαν ελάχιστα. Και εξασμικά. Εγώ κοίταγα, α, δεξιά μου ήταν η, η αστυνομική διεύθυνση. Και στον παλκόν ήταν ο Εύερτ με τρει-τέσσερι άλλου αξιωματικού. Όλα αυτά στην πλατεία συντάγματο, όπω την γνωρίζουμε, ε, οι, όσοι τα μετράνε αυτά λένε ότι ήταν από τα μεγαλύτερα συλλαλητήρια που έχει. Οδήποτε αυτή η πόλη βεβαίω βάθηκε στο αίμα, νεκρή και τη μία μέρα και την άλλη και δεν είναι ότι βάφτη μόνο ξεκίνησαν και 33 μέρε και ξεκίνησε μια εποχή ολόκληρη του περίφημου ξεκαθαρίσματο. Η Βρετανία πρέπει να και καλά να πάρουμε την Ελλάδα, οπότε ξεκίνησε και το κυνήγι ιδεών, ξεκίνησε το κυνήγι ανθρώπων, Ιρών, αυτοί που ήταν στα βουνά και επικράτησαν οι πιασικολόγοι, δοσύλοδοι, δοσύλλογοι λαδέμποοι. Όλοι αυτοί που κυβερνάνε με διάφορου τρόπου και κυβέρνησαν τι επόμενε δεκαετίε, μέχρι και σήμερα, ίσω και τα επόμενα χρόνια. Να κλείσουμε με την, το μήνυμα αυτό αφιέρωμα, με την ολοκλήρωση τη αφήγηση του Νίκο Φαρμάκη. Στον αριθμό Β, αστιφύλακε, αρχιφύλακε, υπαρχιφύλακε. Αυτό ήταν η σύνθεση. Οι οποίοι άλλοι με έβαλαν στο πεδροδρόμιο κάτι Brent τα οποία ήταν, άλλοι με τυφέκια αραβίδε και άλλοι με στεν αυτόματα άρχισαν να βάλουν αντίον του πλήθους το πλήθος σταμάτησε και εκεί που χάλαγε ο κόσμος πήγαινε απόλυτο σιωπή έπεσαν μερικοί κάτω δεν ήξερα εγώ το τι είναι νεκρή τραυματική αλλά μετά από δύο λεπτά θυμάμαι χαρακτηριστικά μία κοπέλα που ήταν στο οπτικό μου πεδίο απέναντι και κρατούσε μία σημαία κόκκινη έθιψε τη βούτηξε στο αίμα ενό που ήταν κάτω και τη σήκωσε και όταν τη σήκωσε Το αίμα που είχε μαζέψει έκανε μια γραμμή, ξέρετε, στον αέρα. Είχα σχεδόν... είχαν μείνει έκπληξες, όσο κοίτα αυτό. Και άρχισαν πάλι τις φωνές και προχωρούσαν. Άρχισε δεύτερη ρήπη και τρίτη ρήπη. Πο και δο σύλογι ολοι καδόδι χούμετι πανιο θες και ακόνιστές στο τικοκές της πίλακέ τα χάουσε είιν νοικόνησή και να σοπόσιντον I de o Parcenonti synchronu helados. Δεν έχω ανάγκη απομονήρω, φελοχύτε, σκυλιά που να αγαβγίζουν. Γεια σου. Είμαι ο Κυριάκος είναι το παιδί κόπανος είναι. Δεν με ενδιαφέρει τι χρώμα έχει μα δεν με ενδιαφέρει τι στο παρελθόν. Με ενδιαφέρει να είναι ο κόπανος και να τον βάλω εκεί. Τον θέλει, εκεί δίπλα τη Τα λέγαμε όλα αυτά πριν για τον του 44 και τα Δεκέβριανα. όχι έτσι για να τα ακούσετε και να... ο να έχει την άποψή του. να πάρετε τηλέφωνο να ο Τηλεφωνικά, με τον μικρό μέσα, ήταν και τον πολύ. Τώρα άτιμη κοινωνία. Πάρτε λοιπόν μέσα για να γίνει αυτό το γνωστό μαλλιοτράβημα να βγει όλη η εβδομάδα με εμφυλιοπολεμικέ καταστάσει. Αύριο στην τηλεοπτική Ελληνοφρένια έχουμε συνέντευξη, συνάντηση-συνέδευξη, ο Τσολιά πάντα, με τον Νίκο Παπά, τον γνωστό στενό συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα. Ένα μικρό διαφημιστικό τρελεράκι. Θα ξεκινήσω κατευθείαν με τι ερωτήσει. Έχετε παίξει ποτέ σαν ηθοποιό, <laughs> μικρό, πολύ μικρό. Όχι, θα πει όμω. Τι. Σκέφτομαι. Παραστάσει για παιδιά σε παιδική κατασκήνωση. Υπάρχει βίντεο. Ε, θα το αναζητήσω. <laughs> νομίζω υπάρχουν κάποιε φωτογραφίε. Ναι. ναι. Τι είχατε κάνει. Λέτε κάτι με παραστάσει. Παίζατε κάτι. Σκέφτομαι να ρωτήσω τη γυναίκα μου τώρα. δεν αφήνει ή όχι. <laughs> Είστε πολλά χρόνια με τη γυναίκα σας μαζί. <laughs> <laughs> δεν θα ρωτήσω παραπάνω. Ναι, ναι, ναι. 20. 20. Mm. Τι είναι αυτό με εσάς τους αριστερούς. 20 εσείς είσαι με τη γυναίκα σας, ο Τσίπρας την, ξε, την από το σχόλιο την Περιστέρα. Ζωή δεν είχατε άλλη με την ίδια γυναίκα και δεν να σε εμπιστευτούμε να κυβερνάτε τη χώρα με μια γυναίκα μια ζωή. Εδώ είναι σε ένα κορυφαίο θέμα, αν το έχετε καταλάβει, φύγετε από τα πολιτικά. Είναι ένα κορυφαίο θέμα και μπορεί να απαντήσει σε πολλά από αυτά που συμβαίνουν στον τόπο μας. Λάος, μέρος Α. Είδε το καινούριο μήνυμα που του στείλει ο κούλι. Τι του είπε, Να πάει ε, να τον ψαχουλέψουν στο αεροδρόμιο τη Φραγκφούρτη. Καλά, άστα, αυτά είναι θέατρα. Του είπε, Πε του που Μην ψηφίσουν το εμπάρκο Σαουδική Αραβία, κάηκε. Έρθεσαι σαν πρωθυπουργό. Πώ θα πουλήσει τα βλήματα, ρε βλήμα. Αυτό το είπανε. Μεγάλη ε, κουβέντα του ο Εξωγήινο. Αυτό ο Εξωγήινο που μιλάει και ελληνικά, Όλα από την Ελλάδα πια. Όλα Όλα πια στην Ελλάδα, α όλα. Ο πολιτισμό μα πάει ε, πολύ ε, μακριά. Ε, Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Ε, σας καλώ από V&O Communication. Ε, θα μπορούσατε να μου επιβεβαιώσετε ένα mail. Έχω περασμένο τον κύριο Βαγγέλη Σπάρταλη και το mail που έχω είναι μπορεί να ισχύει και αυτό αλλά υπάρχει και ένα ακόμα. το This is Sparta, Liz. This is Sparta! This is, This is Sparta. Λυ. Μάλιστα. Παπάκυρια.λεfem.gr. Ωραία. Μπορεί να εσύ και το πρώτο όμω δεν το ξέρω. Το δεύτερο μοιάζει πιο ενδιαφέρον. Θα το κρατήσω, θα το κρατήσω. Ναι, ναι. Καλά κάνετε. Μπορείτε να μου πείτε και τη διεύθυνση του γραφείου σα. Κυφυσίας215. Μαρούση. Ευχαριστώ πολύ. This is Μαθαίνει τι γίνεται στο αεροδρόμιο τη Θεσσαλονίκη. Όχι. Ακυρώνονται συνεχώ πτήσει και μια εταιρεία σταμάτησε εντελώ να πετάει από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη. Ποια? Η EasyJet. Ό, τη μου. Κάναμε κανένα ταξίδι δωρεάν, τώρα πάει και αυτό, ε. Α, δεν ξέρουμε τι ταξίδι, ταξίδι. δε, λοιπόν. Εμεί δεν ταξίδε. Το τρένο θα... πιο ακριβό από την EasyJet. Δεν πετάει πια αυτή η εταιρεία. Τρένάκι πάλι. Ε. Ο Καρβουνιάρη, το κέρατο μέσα. Να αναγκαστούμε να πιδιώμαστε με του Πακιστανού. Τέλο πάντων. Να σου κάνω μια αφελή και εξωγήινη ερώτηση. Ναι. Τώρα που λέτε για τα βλήματα, μήπω εννοεί ψηφοφόρου και νομίζω ότι του χάσουν, έτσι. καλέ. Και τι θα πουλάγαμε του ψηφοφόρου μα. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ περνάει από το μυαλό σου ότι θα πουλάγε ποτέ του ψηφοφόρου τη. Λά... σε παρακαλώ Λά... πάρα, ναι, πάρα πολύ. Ξέρω, ένα συνειρμό έκανα έτσι κι εγώ. Καζομάρε έκανε. Να πω, δεν ξέρω. Άμα δεν δε ξέρει π... να μην πει. Έχουν όλοι αυτού του ψηφοφόρου και τον ψηφίσουν για την επόμενη χρονιά. Ά, δεν το ξέρω. Ε, τώρα μπορεί, μπορεί. Ή, ότι έχουμε βλήματα ψηφοφόρου και ζητάνε κι άλλε χώρε, ναι Zagumę. Πόσα βλήματα έχουμε σε αυτή τη χώρα, πεδάκι μου. Πόσα, 200.000. Εκεί δεν είναι παραπάνω. Ναι, καλά. Κι άλλο ένα μηδενικό. Μπορεί, δηλαδή. μπορεί. Από το κανένα σπίτι στα χέρια. Τραπεζίτη, στο κανένα σπίτι στα χέρια ιδιοκτήτη. Μπράβο, τι ωραίο. Κοίταξε, εσεί που είσαστε μέσα στο χώρο τη διανόηση. Πρέπει να, παιδί μου, να σκεφτείτε βιβλίο, ταινία, best seller θα γίνει. Δεν υπάρχει αλλού αυτό το ψέμα. Δεν υπάρχει. Και όπω γνωρίζει, στην Ευρώπη, στην Αγγλία, α πούμε για παράδειγμα, ψάξε να δει. Έτσι και τολμήσει και πει ψέμα κάποιο από το πολιτικό. Προσωπικό. Πρέπει να παρετηθεί διότι εξα... θεωρείται εξαπάτηση. Το αντιλαμβάνεσαι τι λέω, Ε. Όχι. Θεωρείται εξαπάτηση. Υπάρχει δόλο μέσα. Ωραία. Ο λοιπόν... δόλος είναι καλό. <laughs> mm. Γιατί μπορεί να δολώσει, α πούμε και το παραγάδι που λέμε. Άρα χρειάζεται ο δόλο. Ναι, σωστό. Το παραγάδι, λοιπόν. Ευτυχώ που έχουμε και εσά να τα λέτε, ρε παιδιά. Να τα λέτε. Τα λέμε, τα λέμε, αλλά και εμεί ξέρετε τώρα έχουμε διάφορα συμφέροντα που μα πληρώνουν και λέμε συγκεκριμένα. Να τα λέτε, να τα λέτε που μπορείτε. Α, εσάς έχουμε... Έγινε εσάς για... Φιλιά. Αποστόλη, ναι, εγώ. Χαίρομαι που σα ακούω. Είναι εδώ και 20 χρόνια, επί Πασόκ, ο παππούς μου μα πήγαινε για φα κάθε πρώτη του μήνα που έβγαλε τη σύνταξη. Άρα, κάθε πρώτη τρώγατε, και μια φορά το μήνα με τον παππού. Κάθε πρώτη του μήνα. Ε, ωραία, δεν είναι άσχημα. Ε, που είναι δεν φυσικά. έχει και Αλλά την ευθύνη να τώρα... το ασκέψου, έτσι. Από την ευθύνη αφήσουμε. την είχαν οι γονεί. Τώρα πλέον που μεγαλώσαμε εμεί, τον συνταξιούχο, τον αγρότη, τον πάμε εμεί κάθε πρώτη του μήνα. Πήραμε το μέρισμα. έτσι. Ναι. Τώρα εγώ Αλμανό έχω, δεν έχω πολλέ απαιτήσει. Απλά το κάνουν για να ρίχνουν ένα κόκκαλο για να πάρουν το ψήφο. Είναι αυτό που έγραψε και ένα φίλο στο διαδίκτυο. Και φάγανε αυτοί καλά, και εμεί μερίσματα. Αυτό. Αλλά σημασία έχει ότι αν είμαστε ευχαριστημένοι με τα μερίσματα, τι θέλαμε, παραπάνω. Ή ήμασταν για παραπάνω, μια χαρά είναι. Δεν είναι αυτό, δεν, δεν αυτό είναι. είναι αυτό το πράγμα, ρε Μα απλά χοροϊδίαση χοροϊδίαση δεν πάει πολύ. Πάει πολύ, ναι. Κανα δύο φορέ ακόμα θα του ψηφίσουμε και μετά φτάνει ω εδώ. <laughs> Δεν ανοιχτόμαστε παραπέρα, κάπου όπα. Και είμαστε ειλικρινά πολύ περήφανοι για αυτά που έχουμε κάνει στην αντιπλημμυρική προστασία τα τρία τελευταία χρόνια. Μουσική. Όποτε ο Χρήστο Πύργη δηλώνει υπερήφανο για τα αντιπλημμυρικά, ένα νομό βουλιάζει και πνίγεται στα νερά και τι Καλημέρα, είμαι η Σουλτάνο. Τι κάνει, Πούσε, Μωρή Νεολουκά? Σε πούλη ο καμένο Σαουδική Αραβία, Τι λοιπόν, αγόρασα τηλεόραση. Δεν είχε πριν, Σα βλέπω, Όχι για 4-5 χρόνια δεν είχα. Από εκεί έχασε πολλά πράγματα, σημαντικά πράγματα του πολιτισμού μα. Δεν θα λε αγόρασα τηλεόραση, αγόρασα πολιτισμό. Ναι, μάλιστα. Είδα την πρεμιέρα κάπου σε ένα σημείο. Τώρα είδε την πρεμιέρα. Επανέλαβε, Ναι, στην πρώτη εκπομπή σα πέτο. Τα, τα βλέπει αναδρομικά, Όχι αναδρομικά κανονικά, απλώ λέω. Σήκωνε στο τηλέφωνο. Oh. Και σε κάποιο σημείο είπε για τα αν είναι όριμα τα παιδάκια μηνών που βαφτίζονται. Να σου πω για ποιο λόγο τα βαφτίζουμε εμεί οι χριστιανοί τα μωρά του πρώτου μήνε. Για να μην έχουν άποψη. Γιατί μετά μου μεγαλώσουν θα διαλέξουν και δεν θέλουμε. Σου... όχι, όχι. Γιατί <συμίλωσαι> πρέπει να μεγαλώσει, στάνη. Όχι, πρέπει να. Να βγα... βγάθει. Πώς... Γιατί, έχει κι άλλο λόγο. Ο σατανά είναι αληθινό. Και η μητέρα και ο πατέρα είναι υπεύθυνοι, όπω είναι για την τροφή του, για να μην πεθάνουν από το κρύο, από τη δίπλα. Έτσι είναι υπεύθυνοι να τα προστατεύσουν και από το σατανά. Γι' αυτό τα βαφτίζουμε. Και λέμε αποτάσουμε το σατανά. Και πρέπει να το βαφτίσουμε, δεν πάμε σπίτι και να πούμε αποτάσουμε το σατανά, να τελειώνουμε. Πρέπει η μητέρα και ο πατέρα να το προστατέψει από το σατανά. Αν τα παιδιά γίνουν 18 χρονών ενήλικα, τότε α γίνουν σατανιστέ, α γίνουν γιαχοβάδε, α γίνουν ό,τι θέλουν. Θα αλλάζουμε φίλοι από τα 15 σατανιστέ, από τα 18, όχι να έρθουν όμω Γιατί εγώ να πρέπει εγώ. να περιμένω να γίνω 18 να γίνω σατανιστή. Να γίνω σατανιστή όποτε θέλω. Είναι. Δικαιώματα είναι και αυτά. Είναι υπεύθυνο προστατεύει το νεογέννητο. Είναι υπεύθυνοι για το παιδί που γέννησε. Καλά, ναι. Μεγάλη υπευθυνότητα Και τώρα, και είχε πιθανότητα να το έκανε για να έχει ποιθνότητα μετά από το μεγαλώσιά μα. Το πρωτοχρονιάτικο λαχείο είναι το μόνο που η κλήρωση δεν ελέγχεται. Να αγοράσετε όλοι λαχείο. Μπορεί έχει χορηγό τώρα, το λαϊκό, λαϊκό, λαϊκό λαχείο, πάει καλά. Απεναντία, σα λέω να προστατευτεί. Δεν θέλω εμεί θα χαλάσουμε τα λεφτά μα στα νέα καζίνο που φτιάχνεει ο παπ Α, το τελευταίο που είπε για τον τσύπμα που ξέρει γαλλικά. Σε πώ μιλάει γαλλικά, ότσι είπε και αγγλικά έτσι εύκολα. Όπω η Λουκάλε βρίζει, δεν σε βρίζει η λουκά, το δεμόιο μπαίνει μέσα στη λουκά και <χορδίσαι> ε, πέστα, δεν ακούς που η φωνή. Μιλώ... Το τέρας, όμω εμεί. Όμως εμείς, <σίλω> Με, ναι, πράβο, ναι. Όμως εμείς <σίλωσαι> συνεχίζουμε <σίλωσαι> να μας τρομάζει το πρόσωπο και <σίλωσαι> η φωνή Ο του τέρατος. Πώ! <σίλωσαι> Όχι. Δεν ξέρει τίποτα και δουλεύει όλους τους Έλληνες. Ποιο καλέ? Ο Τσίπερας. Ανόμιζα η Λουκά. Από τόσο υπάρχει σύριζα πληστηριασμός, πρώτη κατοικία δεν θα γίνει. Φτάσαμε στους πληστηριασμού για κοινωνικούς και αναπτυκ Όχι, φτάσαμε στο ότι δεν θα γίνει πληστιάσμό πρώτη κατοικία σε αυτού που είναι σε δύσκολη θέση, α το πούμε και έτσι. Δηλαδή κάνουμε πληστιάσμού πρώτη κατοικία στο κεφάλαιο. Ελώ, Πληστηριάζουμε ελώ, το, ελώ, το κεφάλαιο. Ελώ, Έρχεται ελώ. η σοσιαλιστική επανάσταση, η σοσιαλιστική ανικοδόμηση του κράτου. Τι θέλετε τώρα. Τα παίρνουμε από το κεφάλαιο, δεν τα δίνουμε στου φτωχού. Ναι, οκ. Okay. Θα και... μπορούσαμε να δίνουμε, δεν τα δίνουμε. Καλίνουμε στι ε... τράπεζε, οι τράπεζε δεν τον πίνουνε. Άρα ποιο έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή, οι τράπεζε. Που έχει καταφεσώσει όλοι που δεν πληρώνει τι δώσει. Λοιπόν, Άρα τα σπίτια του κεφαλέου. Πάνε σε που τύν περισσότερο. Στις τράπεζες. Την Παρασκευή είχα έρθει την παράσταση στο Σταυρό και ήσουν φοβερό. Άλλο πράγμα το Λάιου. Γιατί μωρί, να μου Είχα όλη την ευκαιρία να σου στο κολαράκι ώρα που μπροστά μου. χαιρέτησε με κιώτεψες, κιώτεψες. Ο, πλάσης, Πότε μωρί, με τον μου πριν Αποστολή. Για πάμε να θυμηθούμε οι παλιότεροι και να μάθουμε οι νεότεροι. Στο καλοκαίρι του 2015 έχει φέρει μνημόνια. Ετοιμαζόμαστε να πάμε σε εκλογέ το, το Σεπτέμβριο, έτσι. Βγαίνει ένα σκάνδαλο. Πώ τώρα έλαβε αυτόν τον λιμοκοντόρο του ΣΥΡΙΖΑ με το μαντιλάκι. Κατρούγκαλο. Α, αυτόν. Βγαίνει λοιπόν ένα σκάνδαλο ότι παίρνει μέρισμα από αυτού που επαναπροσλαμβάνει επανα που, που είχε απολύσει ο Κυριάκο. Ουριάζεται όλοι, αριστερή, δεξή, τον νόμιμο, το ηθικό και αρχίζει διαμάντολε. Πάμε σε εκλογέ, κερδίζει ο Τσίπρα και μετά από λίγο βγαίνει ότι Ήταν γμούφατο το σκάνδαλο. Αχ, Μωρή, δεν σε αντέχω. Αυτό που τώρα σε περιπτωσιολογία τώρα περί ΣΥΡΙΖΑ για να πούμε τι. Να αποδείξουμε τι ότι ο Τίκαθαρο πουνο ΣΥΡΙΖΑ από τα σκάνδαλα κι αν είναι, είναι τόσο ηθική κυβέρνηση που δεν την ακουμπάει σκάνδαλα από πουθενά. Αυτό είναι το θέμα με το ΣΥΡΙΖΑ. Ότι αν έχουμε αποδείξει σκανδάλων ή ότι έχει φτάσει την ανηθικότητα σε άλλο επίπεδο και την ξετσιμποστιά Άσε μα, τώρα. Όχι, δεν κάτσω να ακούσω τι μαλικίε. Πάρε που μου δούνε να χαρείτε μεταξύ σα. Να αναγανιέστε μεταξύ σα να χαίρεστε. Άσε Έχουμε και τα Χριστούγεννα Λοιπόν κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος Ακολουθεί λαό. αμέσως μετά 20 Στραβελάκη στο μαγκαζίνο Γεια σας Λοιπόν, άκου να δεις κάτι. Ωπ, καλό τα παιδιά. τε κουμούνια να πούμε... Μωρέ, θα σε έπαιρνα για χρόνια πολλά, αλλά δεν είχα το τηλεφωνό σου. Αχ, ναι. Επειδή ξέρω ότι σε Χριστιανόπουλο τώρα που σε ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό, αλλιώς δεν. Πέραν το ότι εγώ γιορτάσα χθε σαν καλό Χριστιανόπουλο ΣΥΡΙΖΕΙΚΟ. αν χθες, σαν μέτρησα. Ε, Τις πίπε, τι Συγγνώμη. Το γιορτάζω <συγνώμη> το. <συγνώμη> το του Πανούλη, θα μου βάλει. Θα μου βάλει τι <συγνώμη> τις μακκκίε σου. Θα σου βάλω το γιορτάζω, γιορτάζω. <Τι> <Τι> γιορτάζω, γιορτάζω. Μπακούτε, πουνοπού να ζω. δεν είπες Όχι, <Τι> <ό>, Πανούλη είπα. Θανούλη <Τι> <Τι> άκουσα. Πανούλη είπα. Όχι, όχι Ποιο ο λέει αυτός Μωρέ, το γιορτάζο, γιορτάζω. Δεν ο Καλύρι. Νομίζω, ναι, ο είναι. Δεν θέλω αυτό. Του Πανούλη λεπτό, ένα λεπτό. Τα ερυμποδικία ήταν το κουμπέ, το πάμε, η λαέ, η ζωή γιατί η χρυσή αυγή, γιατί δεν λέτε τίποτα που τα κοίτα, παιδιά στο Γιατί η χρυσή αυγή είναι που βάρα τον κόσμο. Γράβρα αυτό ακριβώ. Η χρυσή αυγή ήταν οι ματατζίδες που βαράγανε τον κόσμο και έχουν βάλει οι... Λ... και στην αυταπάτη ότι η χρυσή αυγή θα προστατεύσει τον Έλληνα. Εντάξει, ρε, ε, παιδί α... μου, την ώρα που βάραγανε, μπορεί να και ένα τώρα. Κι εσύ πώς έτσι. Α, σένα, αποστολή, άμα, το τους, μέχρι και το Μη με ξαναπείς τσακαλώτο, <laughs> θα γίνουμε ο κόλλος. Ε, δεν Τι να το κάνεις στο <χει> ταξί πάλι να το αλλάξεις. Η σημασία στο ταξί δεν είναι το όχημα, είναι ο οδηγός. Ποιος να προσφέρει την πανεπιστημιακή μόρφωση το όχημα. <χει> δηλαδή άμα είναι Φάμπια ή άμα είναι Οκτάβια, χεστήκαμε. Ο καθηγητής έχει σημασία στο ταξί. <χει> Τι έγινε, ήρθε καμία καλή εκεί πέρα. Ναι, δεν μπορούσα, και... θόλωσα, ρε. Θόλωσα, σου λέω. Ε, μαλάκα, σου λέω, πέρασε μπροστά από το τζάμι και μου έκανε εξπρέ του μεσονυχτίου. Πώ. Καταλαβαίνει τη σκηνή, εννοώ. Σήκωσε φούστα. Δεν έχει δει την ταινία, μάλλον. Την έχω δει την ταινία. Δεν σήκωσε φούστα, το άλλο. Μεταστήθηκε στο άλλο. τζάμι. 20. Ναι, ναι, ναι, ναι, κατάλαβα. Άστο. Μου τα κόλλησε πάνω στο τζάμι, αληθόρησαν. Αχ. Όχι τα μάτια μου, η Κίνα. Τουτσουρωσέ. Τα στήθια. Όχι, δεν ασχολούμαι. Εγώ ενώ ώρα εργασία δεν με νοιάζει καν. Δη. Δηλαδή σε έκλεισε για να λησμοφύγει από εκεί χάβο, Μωρή. Εμείς δουλεύουμε εδώ πέρα στο διάλογο. Καλά, δεν μου λε. Τέτοιο είσαι και όταν κάνετε τηλεοπτική. Δηλαδή έρχονται, σου τρίβονται. Ακούω εκεί πέρα, σε παίρνε, σε παίρνε. Σου λένε εκεί πέρα για αδιάφορου που σου τρίβονται. Εσύ κυρίω. Ρε, δεν ασχολούμαι, σου λέω. Τίποτα. Ρε, δεν παίρνω χαβάρι, ρε. Σέ Να... Το γύρισα σημαίνει ότι έκοψα το ένα και άρχισα το άλλο. Ενώ το έχω ανοίξει είναι ότι έκανα διεύρυνση. Ε, ε, ελάτε όλοι, πάτε όλοι. Πάτε όλοι. Έχουμε και κάποια κριτήρια. Κάποιοι τέλο πάντων, να σου πω ότι καθώς... ΣΥΡΙΖΑ έχουμε, έχουμε γίνει τη μόδα πια. Άκου να δει κάτι τώρα, επειδή το έχετε, μου το έχετε γυρίσει εκεί πέρα στη στα ελληνική προπαγάνδα να πούμε. Όταν εμεί λέγαμε κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη. Ποιοι είστε εσεί. Εμεί, οι ΣΥΡΙΖΕΙ. Οι Ροζουλίδε ή ΣΥΡΙΖΕΙ. Ναι. σωστοί εννοούσαμε ότι δεν θα πάει σε χέρια δεξιού τραπεζίτε οι οποίοι. Έχουν πάρει του πληστιριασμού αυτή τη στιγμή, Εντάξει, είναι δική μα. Αριστερί. Ακριβώ! Επέζι το παιδί μου, δεν το ξέρα. Έτσι, μπραγω! Μα δεν τα λένε αυτά τα πράγματα να μα έγινε. Νομίζαμε εννοείται του καπιταλιστέ. Δεν τα λέτε αυτά τα πράγματα να μαζεύει ο, ο κόσμο. Παιδί μου δεν κατάλαβα. Εντάξει. Νομίζω εννοούσατε του καπιταλιστέ τραπεζήτε, όχι, όχι του κομιστέ τραπεζίτέ. Που δεν έχει αντίφαση αυτό Είχο. καθόλου από μόνο του. Μα μα παιδιά. Ε, ναι, ναι. Και με δεδομένο ότι είναι δικά μα παιδιά, τα σπίτια θα γυρίσουν πίσω στο λαό. Τι θα κάνει ο λάο στα σπίτια, πάνω που μάθουμε χωρί ιδιοκτησία. Όχι, πάρτε τα. Αν δεν θέλετε ιδιοκτησία <σταχνήκε> τώρα δεν. Στάχτηκε μπέρμπερι. Καμία ιδιοκτησία ούτε στο λαό. Εννοείται τι ούτε στο λαό, από το λαό ξεκινάει. Α, οκ. Okay. Όχι, γιατί υπάρχουν και για αυτοί που λένε καμία ιδιοκτησία, ρε φίλε. Καμία ιδιοκτησία. Διαλέξτε τέλο πάντων. Τι θέλετε μαζί έχετε την δηλαδή. Οκ, okay, να διαλέξουμε. Διαλέξτε όμω και εσεί τι είστε λίγο, ε. Εμεί είμαστε αριστεροί. Αυτό. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ πάνω... πολύ για την ενημέρωση, να είστε καλά. Γεια σα. Πάνω απ' όλα, γεια σα. Κι και ο φτωχός φτωχότερος Οι αγροτιά κι οι εργατιά το δρόμο παίρνουν του βοριά Για πρόκοπη στην ξένη θιά Κι ένας οφός δοξολογά Για πρόκοπη στην ξένη τυά. Ρ' απ' το μηχανόν, Ιδού ο στρατό σα. Το σύστημα έχει οργανωθεί Και ο λαός φαγελωθεί Η συντροφή ευτελεστή Οι κλάκες έχουν εμπληθεί